Γεια σου πτωλιά μου Γεια σου Μανάρη Τι κάνεις Μπορεί μας μπούκοσε την πίτσα της Προάλλες Ελπίζω να ήταν καλή Πίτσα πάλι, πίτσα πάλι ΩΕ, ΩΕ ΩΕ, ναι Απλά για να μην ξεχάσει τη φωνή μου, πρώτον. Δεν την ξεχνάω. Μπορεί να μην μπαίνει σε έξοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί μα παθαίνει. Και δεύτερον, είναι δύσκολε εποχέ. Όχι για μένα, Γλυκέννη. Αγάπη μου, κολονάκι, ότσι άμεση. Ξέρει, είμαι κουνούμενο, αλλά από τα καλά. Α, του κασελάκι, κατάλαβα. Όχι μου Έλα, όταν νιώθει κάτι, το κάνει. Όλοι εφοπλιστέ είμαστε, εξάλλου. Όλοι εφοπλιστέ είμαστε. Εννοείται. Αυτό. Τίποτα. Απλά ήθελα να πω, αν μπορείτε ένα δεκάλεπτό κάθε μέρα να βάζετε άδονη μυσοτάκι, μπά. και μπουκώσουμε κάποια στιγμή, πάμε και καταλάβουμε, μπάσκετ. Και... Βάζουμε πάντως, Δ... Δεν έχει παράπονο, βάζουμε. Όχι, όχι, όχι, δεν ξέρω θεώ, έχουμε ναι. να ιδιάσει πάρα πάρα πολύ μέχρι στιγμής, αλλά μπορούμε να μιλή και λίγο παραπάνω γιατί βέβαια. Είναι ντουγάνια όλοι δεν καταλαβαίνουμε. Ελληνόμαστε! Ελα, οστολή. Ελα, ο, ο ναυτικό είμαι. Το ξέρω. Λοιπόν, αρκετέ μέρε μετά την απεργία μα των ναυτικών, έτσι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, γιατί εκείνε τι μέρε δεν μπορούσα. Θέλω να πω σε κάτι καθάρματα δίθεν δημοσιογράφου, φασιστόμουτρα, που νοιαζόντουσαν τάχα για τη συγκοινωνία στα νησιά, ότι πριν από λίγου μήνε λέγανε αυτά τα ίδια καθάρματα, ότι τα νησιά δεν είναι για του Έλληνε, είναι για του τουρίστε. Έτσι. Ναι. Αυτά ναι. τα ίδια καθάρματα. Κάτι θυμάμαι, αλλά δεν ακούγατε και πηγαίνετε σε του μαλάκε και πιάνετε τη θέση στην ταβέρνα. Δεν έχει ο τουρίστε και Καστε εκείρα ήθελε να περιμένει να φάγει το γλυκό. Λοιπόν, το αυτά πάνες. λοιπόν τα ίδια καθάρματα λέγανε ότι τα νησιά είναι για του τορίζεται. Δεν για μα. Καλά εμεί τα ξέρουμε Έτσι. έχουμε πάει. Και το... ευκαιρία και μια ότι ζωή. Και η απεργία γινόταν για να πέσουν τα εισιτήρια για να μπορεί ο κόσμο να πηγαίνει στα νησιά, δεν το έλεγε. Ε, τώρα, Έτσι. Καλά, και καλά. ότι η απεργία γίνεται για να πηγαίνουν με ασφάλεια ανθρωπιταία, δεν το έλεγε. Αυτό τώρα που και για να πάει κάποιο ε... να Να κάνω άλλο ένα σχόλιο. Κυρία μου, με ασφάλεια έχω κι άλλο ένα. Ά, αυτά λοιπόν τα ίδια καθάρματα μοιαστήκανε πολύ πάρα πολύ για την κοπέλα στο Ιράν που έμεινε με τα εσόρουχα για ένδειξη διαμαρτυρία κτλ. Και, και δεν ξέρουν την τύχη τη. Αυτά τα ίδια καθάρματα, αν το παιδί αυτή η κοπέλα ερχόταν στην Ελλάδα με καμιά βάρκα για να σωθεί από αυτά τα πράγματα, θα τη λέγανε λάθρο. Ε, μπλέκει τα θέματα τώρα και δεν πρέπει. Λοιπόν. Δεν είναι ρατσιστέ, δεν του ενοχλούν οι άνθρωποι, αρκεί να κάθονται στον τόπο του. Θε με τα εσόρουχα, κυρία μου, με τα εσόρουχα εκεί να σε φάνε λάθρο στον τόπο σ Και μου δεν είναι όχι, όχι, όχι. Είναι θαλασσοφιλόφιλοι ρε παιδί μου. πώς να το πω, ναι, δεν να την αγγίζει άλλος. Αυτά λοιπόν τα ίδια καθάρματα λένε για το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Οκ. Okay, σωστά το λένε. Έτσι, αλλά το θεοκρατικό καθεστώς στην Ελλάδα, δεν θέλουν να διαχωριστεί εκκλησία το κράτο. Αυτά είναι τα ίδια καθάρματα. Έτσι, ναι, ναι. και μα ο να ρίξει κεραυνό. Για καμιά Έλαντε, σαν τη η Βαλένθια τι έκανε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι από αυτού που τρώνε το εποχικό ξύλο κάθε Οκτώβρη. Α, ωραίο, καλό. Είναι καλό, που. Καλό, καλό, ναι, ναι. ναι Εσεί που έχετε πάρα, μια θετική άβρα στο πετσί σα, θα λέγαμε. Μπράβο, έτσι, έτσι ακριβώ. Την άβρα τη αστυνομία, δηλαδή που τρώνε κάθε τόσο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται, εννοείται. Ωραία, και τι θέλετε εννοείται. τώρα. Δεν σα χρησιμοποιήσαμε ίδια, το καλοκαίρι. Ναι. Να σα έχουμε και το χειμώνα κάθεστε, σαν τι εντατικέ του κορονοϊού. Αυτά ήταν πεταμένα λεφτά. Όχι, αγάπη μου. Εννοείται, εννοείται. Δεν ζητάνε μιστήλο ακόμα. Γιατί δεν φορά με πολλέ προθέ. Α Πήρα τηλέφωνο για να πω στου συναδέλφου που λένε ότι μα βαράνε συνάδελφοί μα που το καλοκαίρι ήμασταν μαζί και δίπλα-δίπλα σβήναμε και τέτοια. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Δεν έχουμε καμία σχέση με καθάρματα γενικά. Γιατί όταν υπάρχουν καταστροφέ, εμεί τουλάχιστον προσπαθούμε να βάλουμε έναν άνθρωπο κάτω από κεραμίδι, κάτω από κανένα σπίτι, να σωθεί, να έχει το κεφάλι του, να κοιμηθεί ένα βράδυ, όχι να μείνει στον δρόμο. Αυτή για πέντε χιλιάρικα πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια του. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού, ούτε πρόκειται. Να, να αυτά τα κομπλέξη κάνα μην είχατε ε, Είναι κομμουνιστικά αυτά εντάξει το ξέρω ναι, ναι, εντάξει, αλλά... τώρα... Α, Α, αυτά. Αυτά, αυτά Πού είσαι ρε καμπλήκαρι Εδώ Τι Καλά δεν χαμηλώνεις στο ράδιο να συνοηθούμε λίγο Και πως τα ακούω Εμένα θες να μ' ακούς Ακούω και τα δύο. Μάλιστα. Λέγεται χθε. Τώρα, τώρα έχει το Μαργκόνι. Δεν μου λε. Τι. Αμπά. Δεν μου λε. Ο Βελόπλο είναι τρελό ποιητή ή κωμικό. Ε, κωμικό δεν είναι. Τι Κωμικό είναι. Και τώρα φωνάζω, αλλά έχω πάρει δύο τεπώνε, ξέρει. Έκανα δύο στραγίσματα μετά από χρόνια. Ο άνθρωπο δεν παίζεται. Καλύτερα να τον βγάλουμε αυτόν τον πρωθυπουργό, να τον ψηφίσω. Μι λε, γιατί κάποιοι θα τσιμπήσουνε. Λέω να τον ψηφίσω, να τον βγάλουμε κωμικό πρωθυπουργό, να γελάμε. Α, okay. αυτό το ακούω, αλλά ωστόσο θα κυβερνά πάλι. Κωμικό έχουμε, αλλά ο άλλο. είναι καλύτερος. Μάλιστα. Mm, nice. <laughs> Καλά. Περιορέξιος, τι να σου πω. Ε, τι. <laughs> ΜΑΡΕΚΙΣΕΡΑ. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώνουμε τίποτα. Επομένως να έχουμε τον κομμικό να μας λεντάει. <laughs> α, α, α. Ωκ, θα το σηκώσει γιατί το τηλέφωνο του συνδρομητή που καλέσατε είναι κατηλημένο. δεν την να φορά που θα κάνει τούτο, το απαντά. Μάλιστα. Πολύ προβλεπόμενο. Οπότε, μου παντρευτεί το τούτο, ξέρει. Περιμένω να το μάλαγαμε να απαντήσει. Λοιπόν, θέλω ερωτήσει τώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασία, που καλπάζει η ανάπτυξη και η ανεργία πάει να κμυδενιστεί, που λένε, πού γίνεται να μαλαγαρέ πιο πολύ ανέγει να κάθονται σπίτι του μεσημέρι για να βάλουν πληντήριο. Τι κάνω. Τα δύο αυτά δεν συνένονται μεταξύ του. Οργασίε με το κλιματική αυτό, πώ το λένε που είπε άλλο ότι θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα και τότε παράγει πιο πολύ αφού αφ Η ενεργειακή μηδενίζεται. Πάλι μαζί, οι πιο πολύ άνεργοι και αν το σαπίσει. Τη ώρε όμω που τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν, ο κόσμο δεν είναι στο σπίτι για να ε, βάλει πλυντήριο. Μα σα το λέω όμω γιατί οι περισσότεροι εργάζονται και μην. Η απάντηση είναι όχι. Δεν Είναι έχει περισσότερο. Πώ σα το λέω, έτσι λέει στα αστική υπηρεσία. Πώ θα βάλουμε πλυντήριο έμαλλαφια. Για παίζουν το γιατί Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό μαθηματικά. Δεν έχετε πάρει πλυντήριο με WiFi να το βάσει από το κινητό. Άμα είστε πίσω, δεν σα πει η κυβέρνηση. Το ξέρω το έλεγουμε με το πλυντήριο, που λέει ένα σάνταση γυναίκα. Να βάλω το κτίριο για το σεξ, με τα παιδιά. Και μετά λέω: Όλα αυτά πλέον στο χέρι, άστα. Τέλο πάντων, και άλλη μια. Μία... Τέλο πάντων, WiFi είναι η <laughs> λύση. WiFi, και άμα θε, βάλε και τη σκούπα τη ρομποτική πάνω με ένα καλάθι και ρούχα να στα βάζει μέσα. Άχι το διάλογο, κάθεται κατά. όλη μέρα σπίτι. Τι κάνει. Ακριβώ. Λοιπόν, πώ γίνεται η μισή απλή επειδή να σπουδάζουμε τα παιδιά μα χωρί να πουλάμε σπίτια και να έχουμε κοινίκιο, και, και αυτή η καημένη πολιτική. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Εντάξει δεν τα βγάζει. sorry κεράς τώρα, δεν κατάλαβα. Εσύ ειρωνεύεσαι αλλά ένας άνθρωπος από εμά χάνει το σπίτι του. Έλα σκάσε. Ενώ ότι τώρα έκανα. Τι εννοεί, από πότε το εννοεί, Δεν Λεστούς, θα έπρεπε να προηγηθεί μια κουβέντα πριν το εννοώ, Όχι, ναι, έκανα 12 βίντεο στο Πολ απ Σαντορίν από την μια μισή ώρα το ένα να τα βλέπουν όλα εκεί. Εδώ όμω μερικοί το παραξηγήσανε. Εμφανίζει πάνε, και το φιρφυρίκο σου. <σομίζει> τι βίντεο Όχι, είναι. Επειδή εγώ αναφέρομαι σε τραγωδία, το άλλο πλοίο πνίγει και πιο πάνω το ακούνε Εδώ στη σατυρική εκπομπή παραξηγηθήκανε μερικοί καπετάνοι και με 60.000 με διαγράψανε. Λέει θα τα λύσω. Είμαι στη στατηρική εκπομπή. Το Δουλεύει τα πανεπιστήμια δεν τα λύσανε. Θέλω να πω όχι για αυτό το πράγμα. Οπότε θα σα στέλνω όμω. Παιδί, με... παιδί μου, το έχω καημό μια φορά. Να καταλάβω τι λέμε. Καημό το έχω. <laughs> να με βλέπουν στο πόλ σα. Δεν σε τωρίς, βλέπουν, αλλά κι εγώ παιδί. να καταλάβω μια φορά. Μια φορά. Λοιπόν, <laughs> έλα για. Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι και θέλανε να κάνουν σεξ αλλά για να μην λένε σεξ μπροστά στα παιδιά Λένε να μια εκφρασία που καταλαβαίνουμε. Και λέει ο άντρα, λέμε πάμε να βάλουν πλυντήριο. Καλά, πριν δεν το, το αυτό λέει, Δεν στο όλο, Λέει ο πάμε να βάλουμε γυναίκα πλυντήριο. Λέει Η γυναίκα, δεν μπορώ, να έχω φωνοκέφαλο. Μετά από πέντε μέρε, λέει πάμε Δεν άντρα, πάμε να βάλουμε Και λέει ο Ήταν <σίλω> για τα πλυντήρια που θα βάζουμε το μεσημέρι, γι' αυτό το λέω <σίλω> τώρα Το κατάλαβο, Έχω, μου μωρέ τη βλακία σου, έλα, γεια <σίλω> ε, Σ' αρέσουν αυτά, απλά είστε πολύ μαλακές το παρελθείς, έλα Το ξέρω, αλλά γιατί πρέπει να το παίξω ποιοτικό. Έλα, κλείσαι, και πρέπει να βάλω πληντήριο, προλαβαίνω τευθυνό ρεύμα, κλείσε, κλείσε, γεια το ένα χέρι ελεύθερο το έχει κάντε, ξέρει εσύ τώρα, με το ένα το τηλέφωνο και το άλλο, έλα, γεια Ναι, λέγεται Παλαμορικάμπλα, ναι Μωρίλο Λομπριτζίτα Ο γυμναστήρα γκολ Μωρικάμπλα, τι κάνει Σε τι θε Έχω ένα ωραίο τετράστιο για το Στεφανάκο μου τον αγαπημένο Θα το βγάλει, άμα στο πω Για πε τον ακούσω, αν μ' αρέσει Θα δω, αλλιώ θα σε λογοκρίνω και θα πάει στα τέτοια Ωραία, λοιπόν, Ένα, δύο, τρία Πάμε Κοίτα, ο Στεφανό Το σπασμένο τζάμι Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι Τις πέτρες που του πέταξαν στο ΣΥΡΙΖΑ Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς Κι αρχίζει τώρα έναν έναν να τους κλάνει και Το Πλούνταρ που θα το πάμε Και η μόναξιά με πνίει πάλι να με τρελάνει aki pe ene so spirito sare se malaka e daksi ti theofanus ti Ε, έτσι Σε αδική το ταξί ή σε ευνοεί, δεν ξέρω, θα δείξει. Ε, μαλάκα τον αγαπάω να πούμε τον Στεφάνακο. Είναι δικό μα, είναι κοιμαθιακό, ευρωδικό, σκοτσό, τον Γουστάρο. Να πάει στο Μητρό. Α, πα έτσι την είσαι και εσύ με αυτά τα στενά τα βαπτιστικά τα ρούχα με τα ντεκολτέ μέχρι τον Αφαλό. Ε, όχι, όταν ήμουν 35-40 ναι, τώρα όχι. Πόσο είσαι, Μοριδρία. Εγώ τώρα θα σου το πω αυτό από κοντά όταν βρετούμε. Όχι τώρα θα μου το πει, λέγε, κρύβει τα χρόνια σου. Ω τα χέρια μου, εγώ με 16 στο μυαλό, αυτό έχει σημασία. Αυτό συμφωνώ, δεν υπάρχει κάποιο ακροτή που να μην το λέει αυτό για εσύ. Εγώ ρε, α... είμαι 50. Plus. Εκεί έχω μείνει. 50. Τέλο. Αφού δουλεύω, καταλαβαίνετε. Λε... Αφού ιδρυάει η κότα έχει το zoom. Κατάλαβα. Αλλά εμεί ζήσαμε οι καλύτερε δεκαετίε που δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν. Ήταν 80s, 90s, Ήμασταν μικροί και ανδρωθήκαμε μέσα σε αυτέ τι δεκαετίε, αδερφέ. Αυτό μακάρι να το ζήσουν κι άλλοι. Εμεί ζήσαμε 30s. Πώ θα το ζήσουν 90's... κι άλλοι, Περάσανε τα 80s, 90 Εκεί με ο... τα κλαμπ, με απίστευτα λεπτά. Σε ποιο πήγαινε, πήγαινε στο πλασοντά. Αλλά καγό το πρωί σε εταιρεία και Παρασκευήσα. Τα τα Αλή, μόνο. Το... Ε ρε, ρε, μαλάκα, γιατί πόρτα δούλευα δεν πήγε Όχι, απλά κάπου σιγά-σιγά βγάζει νόημα η στήριξη του Σαμαρά. Λοιπόν, καλού, Αμπαλτάζα, τι να σου πω Ά, τώρα. Α, είσαι και στο κάμελ <συριακή> Και στο κάμελ μαλάκα. Και στο κάμελ και τα τέτοια, κατάλαβα. Λοιπόν, έλα, γεια. Α, είσαι σε βαρέθηκα. <εμπερδεύεσαι> Γιατί μπερδεύε σε έναν άνθρωπο που γουλήσει. Δεν είναι είπα... πολιτικό το θέμα επαγγελματικό. Είναι πόρτα ίσο ίσωχρι. Κατάλαβε τώρα, μαζί με αυτά. Λ, και είναι την πράγματα τη νύχτα. Λάθο, δεν είναι όλα λαμό για κολόπεδα όσα δουλεύανε πόρτα. Λάφο κάνει φίλε. Μεγάλο λάθο αυτό να το ξέρει, εγώ δούλευα με ροκάμα το φίλε και σε Δεν θέλω να σα ακούσω άλλο. Και όπω με σέβουνταν, γι' αυτό του σε βόμουν μαλάκα. Επειδή του σε με σεβόταν όλοι, φίλε. Υπάρχει ένα σεβασμό εκεί που συνήθω κρύβεται στη ζώνη του Παντελούνιού. Άμα σε βρώτα θα καμίσα το λέω μαλάκα. <σοβεί> Αμήν. <σοβεί> Πάω να ανάψω λαμπάδα. Έλα, γεια. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Τρίτο νεκρό σε αστυνομικό τμήμα το έμαθε, βέβαια. Ένα. Ναι. Ε, εντάξει, πού είδε να πεθάνει στον δρόμο ο άνθρωπο. Τρει νεκροί μέσα σε ένα μήνα σε αστυνομικά ναι. τμήματα. Με τον νόμο πάνε, το άμα ο Μαρινάκης. Όταν ε, παραβιάζεται ένα νόμο, πρέπει η αστυνομία να εφαρμόζει τον νόμο. Για και δεν για... θα γίνουμε Ουγγάντα. Εφαρμόζουν τον νόμο. Τι λέει ο νόμο? Αυθερεσία για του μπάτσου. Τι λέει ο νόμο. Είστε μπάτσοι, πάρτε όπλο, κάτι δεν γουστάρετε. Αυτό λέει. Ναι. Και να βασανίζουν, α πούμε και να κακοποιούν ανθρώπου. άνθρωποι. Να πεθάνουμε μέσα σε αστυνομικό τμήμα είναι πάρα πολύ. Και κάτι άλλο, Μαλάκα. Εγώ με το Σαμαρά. Μαλάκα, εμένα. Το γράφω στα αρχίδια. Θα πλένει που... το στόμα σου με τον Μποφλότα, θα, θα μιλά για μένα. Ό, ό,τι γουστάρεις αλλά το Σαμαρά το γράφω στα αρχίδια μου για δεν πηγαίνει στη συγκέντρωση. Πολύ, πολύ κόσμο. Το, το κόμμα Μαλάκα που τον ανέπτυξε, ντροπή του, ξεφτύλα μεγάλη. Εγώ με το Μιτσοτάκι που γαμάει, Μαλάκα. Τέλο. Ο Μιτσοτάκι γαμάει και σα γαμώ όλου, φιλιά πολλά για. Απλά δεν γαμάει μόνο όσου θέλουν, γαμάει του υπόλοιπου. Ναι, θέλω να. Πόσο του Έλληνε! <Ρι>